Η κυρία Γερμακά, η κεφαλή του, του Πασόκ, mm -hmm. άνοιξε τι φίλε για να μπουν μέσα αυτοί οι οποίοι είχαν φύγει από το Πασόκ. Στην ουσία, αυτό ήταν η δημοκρατηγία δημοκρατική συμπαράταξη. Δεν είναι παράταξη, είναι συμπαράταξη. Δηλαδή, εσύ που έφτιαξε ένα κόμμα παίρνοντα έναν ρόλο στο Πασόκ να γυρίσει πίσω, και εσύ που έφτιαξε το Πασόκ, μιλάω για το Γιώργο, να γυρίσει πίσω. Mm -hmm. Αυτή... mm -hmm. Από ό,τι φαίνεται όμω μέχρι τώρα, ε, αυτό το πράγμα δεν υλοποιείται. Και βεβαίως, αφού δεν υλοποιείται, θα μείνει κατά ανάγκη ε, έκλειση προς το ψηφοφόρο, δηλαδή προς αυτούς που οποίοι ψήφισαν ή ακολούθησαν αυτά της μικρούς σχημανισμότητας, δηλαδή το ποσάκι και τα άλλα σχήματα. Α. Αυτό θα είναι το... η επόμενη μέρα. Θέλετε αυτή τη ιστορία νομίζω σήμερα στο Κάδελ, κύριε Γεννηματά, αυτό το πράγμα Μάλιστα. Η κυρία Γεννηματά έχθες είπε πως η κεντροαριστερά για να πετύχει χρειάζεται μέσα και πως πίσω από αυτές τις καθυστερήσεις και τη διγλωσία υπάρχουν σκοπιμότητες από την πλευρά του Ποταμιού. Εγώ είχα γράψει, αν θυμόζεστε, το γράμμα προ τον Ανδρέα της το πέτος του, το που ήταν το πολιτικό γράμμα, είχα ότι αυτή η τροπή, ε, Αντιπολιτεύτηκαν το Πασόφ και έγιναν αρχηγείς μικροτέρων κομμάτων. Κύριε Κρεμαστηνέ, δεν ακούω όμως πολύ καθαρά. Έχω γράψει λέω, στο... ναι. το γράμμα προς τον Ανδρέα, που ήταν ένα πολιτικό γράμμα, ναι. αυτοί οι οποίοι το Πασόφ και έγιναν αρχηγείς μικροτέρων κομμάτων, με, όπως είναι και το ποτάνι, και λαφόματα, και και ε... Είναι δύσκολο να εγκαταλείψουν την... το του της και να επανέλθω σε ένα μεγαλύτερο, οπότε δεν είναι αρχή κατά ανάγκη. Mm. Διότι το πιθανότερο είναι αν γίνουν εκλογέ, αυτός που έχει τους περισσότερους να γίνει αυτός ο αρχικός, αυτό το πιθανό.